Βίβε βιβλίο, βιβλία μου φίλε και φίλοι του Radio Music Heaven. Κλώ ήρθατε στο X Libriσ την εκπομπή μα για το βιβλίο και την άγνωση, άλλη μία εκπομπή που δυστυχώ στον απόγιο ενό τραγικού γεγονότου, πάντα δεν χρειάζεται να πω, νομίζω ότι για να είστε στο διαδίκτυο είστε αρκετά ενήμερι, ένα γεγονό που να θυμίσω έρχεται ελάχιστο χρόνο μετά από την επίσης τραγική επίθεση στο Σαγλιοδό. Είχαμε πει τότε πολλά πράγματα αλλά τώρα πια νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Είμαστε όπως είπε ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας είμαστε σε πόλεμο και γιατί βάζω πλησιατικό γιατί αυτός Κυρίε και κύριοι, παρά τι αντιρρήσει που μπορεί να έχετε και δικαίωμά σα να τις έχετε στα κοινωνικά μέσα, δικτύωση, τα εφημερίδε, στα περιοδικά, δικαίωμά σα να διαφωνείτε, αλλά δεν είναι δικαίωμά σας να πάρετε τα πιστόλια σα ή να ζωστείτε τι βόμβε σα και να έχετε και να σκοτώσετε όσου διαφωνούν μαζί σα. Ένα πόλεμο, φίλο και φίλοι του Reading News Heaven, ένα πόλεμο ενάντια στον πολιτισμό, ένας πόλεμος που προσωπικά με προσβάλλει, με προσβάλλει ως πολίτη της Ευρώπης ως πολίτη της Ελλάδας γιατί αν μη τι άλλο σε αυτή τη χώρα έχουμε τη φιλοδοξία φιλοδοξούμε να λέμε ότι διδάξαμε τη δημοκρατία στον κόσμο διδάξαμε τον πολιτισμό, διδάξαμε το διάλογο αλλά για να κάνεις διάλογο χρειάζεται είναι ο λόγος, η λογική και δεν μπορείς όταν να, να μιλήσεις λογικά με αυτούς που ζωζόνονται ζω, ζω, και δρουν έτσι τελείως άλογα με έλλειψη με έλλειψη λογικής με κανένα ε, σεβασμό για την ανθρώπινη ζωή, για την ιστορία την ίδια να το πω έτσι ε, και δεν συζητάμε τώρα για ε, ε, πώς θα πρέπει να τη δράσουμε δεν ξέρω αλλοί λένε ψυχραιμή, αλλοί λένε ε, διάλογο, είπαμε τι διάλογο να κάνεις όταν ο άλλος έχει απεμπολίσει ένα από τα βασικά κατά την προσωπική μου άποψη και ελεύθερη είστε να διαφωνήσετε, ξέρετε που θα μας βρείτε ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου είναι η λογική όταν κάποιο ήθελημένα την απεμπολίστω όνομα οποιασδήποτε θεία, επιφώτιση ή ιδεολειψία τότε εγώ μπορώ και θα πάψω να τον θεωρώ άνθρωπο και θα του συμπεριφερθώ ε, όχι όπω ένα ζώο που δεν θέλει τίποτα αλλά όπω απέναντι σε ένα λισασμένο σκύλο που πρέπει να τον καθαρίσει. Για να μου το επιτρέψετε αυτέ τι σκληρέ εκφράσει κυρίε και κύριοι, δεν συζητάμε για και σαφώ η βία δεν, δεν μπορεί να είναι αποδεκτή δεν, δεν έχει λογική η βία αλλά εδώ πέρα συζητάμε για κάτι δεν συζητάμε για μια εμπόλεμη ε, ζώνη δεν yeah. συζητάμε σαφώ και αντιλαμβάνομαι όσου θλίβονται yeah. και όσα γίνονται στι εμπόλεμε ζώνες και είναι πολλέ αυτές στο πλανήτη μα αλλά ε, αυτό δεν νομίζω ότι ε, Δικαιολογεί τον οποιονδήποτε να ζωστεί εκρηκτικά. Δηλαδή, αύριο θα, θα έρθει κάποιο εδώ και θα πει: Α, καλά, περνάτε εσεί. Ε, έχετε τον ήλιο σα, έχει το καλοκαίρι σας Εμεί δεν έχουμε τίποτα. Θα μα τεινάξει τον αέρα. Είμαστε σοβαροί να συζητάμε τέτοια και δεν ξέρω αν πρέπει να είναι. Σκληρή, εθνικιστική, οτιδήποτε άλλο η αντίδραση τη Ευρώπη, όμω ήρθε η ώρα οι κυβερνήσει να καταλάβουν ότι πρέπει να αντιδράσουν. Η πολιτική του κατευνασμού, και απευθύνομαι πρωτίστω τους ε, φίλου Γάλλου, η πολιτική του κατευνασμού, θα απευθύνομαι σε αυτους γιατί ε, του κόστησε πολύ ακριβά στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο το ε, να μην αντιδρούμε όταν οι άλλοι γίνονται παράλογοι όταν έχουν παράλογες απαιτήσεις τότε να προσπαθούμε να κατευνάσουμε, να μιλήσουμε λογικά σε φανατισμένους σε παράλογους είδατε που μας οδηγήσε ε, στο δεύτερο παγκόσμιο αν οι τότε σύμμαχοι είχαν στα πρώτα σκερτήματα των ε, φασιστών, είχαν απαντήσει δυναμικά και τους είχαν βάλει στη θέση τους ίσως είχαμε αποφύγει πολλά και πολλά από αυτά που γίνονται σήμερα. Άρα λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε πάρα πάρα πολύ καλά ποια θα είναι η αντίδραση μας. Η αντίδραση μας απέναντι σε αυτή την προσβολή του ε, πολιτισμού απέναντι σε αυτή τη λογική που λέει ότι όποιος αδικείται έχει δικαίωμα να σκοτώνει. Μπα! Και γιατί έτσι ε, ο ελληνικός λαός θεωρείται ότι δεν έχει αδικηθεί αυτά τα τελευταία χρόνια. Δεν είδα όμως κανένα από εμάς να παράδει το ότι φωνάζουμε, δε και καλά κάνουμε και καλά φωνάζουμε και διαμαρτυρόμαστε, ναι, δεν θα κάνει ένα από μας. να πάρει τα πιστόλη, να βγούμε στους δρόμους και να αρχίσουμε να σκοτώνουμε όποιον θεωρούμε ότι μα αδίκησε. Γιατί, γιατί είναι θέμα πολιτισμού, κυρίες και κύριοι, γιατί είναι μακριά από την κουλτούρα μας. Αντίθετα, είναι άλλες κουλτούρε, άλλοι πολιτισμοί, οι οποίοι ακριβώς αυτό κάνουν και... Ε, Μπορεί να γίνουμε κακός, αλλά είναι τυχαίο που οι αυτοί ανήκουν σε ένα ίδιο ε, πώς να το πω, εθνικό θρησκευτικό γκρουπ. Ε, δεν είδα άλλα εθνικό θρησκευτικά αυτό το, κάνουν τέτοια πράγματα σε τέτοια μορφή έτσι και δεν συζητάμε άλλο ο πόλεμος, ο οργανωμένος πόλεμος μεταξύ κρατών έτσι, και άλλο ε, οι ενέργειες, αλλά το θέλετε και έτσι, πόλεμος βεβαίως πόλεμος εναντίον ενός κράτους αν ε, όντω ε, ε, θέλε, θέλετε να το λέτε έτσι, είναι ένα κράτο πλέον. Όταν ένα κράτο λοιπόν κάνει τέτοια επίθεση στο έδαφο, τι θα κάνεις, δεν θα αντιδράσει. η διαφορά, ε, ναι, υπάρχει μια διαφορά. Αυτό το κράτος δεν προσδιορίζεται ε, εθνικά, να το πω έτσι, δεν προσδιορίζεται εδαφικά ακόμα. Έχει κάποιες ε, έδαφο. Προδιορίζεται καθαρά ε, ιδεολειπτικά, καθαρά ε, θρησκευτικά. Ε, αν θέλετε. Επομένως, ε, δεν παύει όμω αν θέλουν να θεωρούνται κράτος και ε, λοιπόν θα υποστούν τι αντιδράσεις που θα, υπο, ε, που θα είχε και οποιοδήποτε θα, Συνόμως, που θα έχει και οποιοδήποτε άλλο κράτο έκανε ε, τα ίδια και ε, πλέον πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί Ποιου δεχόμαστε σπίτι μα και με ποιε προποθέσει γιατί κανένα δεν έχει αντίρρηση ούτε γιατί μου πολύ Πολυπολιτισμικότητα, πολιτισμικότητα, να το πω έτσι, ούτε για να βοηθήσουμε ανθρώπου, ούτε για τέτοιο. Όμω, πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι εδώ πέρα, σε αυτή την ήπειρο, στι χώρε, στον πολιτισμένο κόσμο, υπάρχουν κάποιοι κανόνε. Και όποιοι ζητούν καταφύγιο και απάντιο και λιμάνι, πρέπει να σέβονται αυτού του κανόνε. Δεν θα έρθουν εδώ να εφαρμόσουν του δικού του κανόνε. Εδώ υπάρχουν άλλοι κανόνε. Έτσι, εδώ υπάρχει ο διαφωτισμό, υπάρχει δημοκρατία, έστω με τα άλλα τόματα που έχει, αλλά είναι απειρός καλύτερη με αυτό που έχουν ε, από εκεί που φύγανε. Λοιπόν, όλοι αυτοί πρέπει το πάρουν απόφαση ότι όταν έρχονται εδώ, έρχονται και θα σεβαστούν τον τρόπο που επιλέξαν εμεί να ζούμε. Αν θέλουν να επιβάλλουν, θέλουν να ζουν με άλλο τρόπο, να μαζέψουν τα το μπουκαλάκια τους όποιον δεν αρέσει, ο πολιτισμένος κόσμο και να πάνε από εκεί που ήρθαν, και αυτό το λέω με τα λόγου γνώσεως, κυρίες και κύριοι. Και γιατί συζητάμε, δεν συζητάμε για κάποια πρόσωπα, πρωτεύουσα. Συζητάμε για το Παρίσι. Για το Παρίσι που πάντοτε ήταν μια ανοιχτή αγκαλιά για όλου του πολιτικού πρόσφυγε. Για όσου του κυνηγούσαν και του δικού μα και του άλλου. Όποιο κυνηγούνταν για πολιτικού λόγου πάντοτε έβρισκε στο Παρίσι. Και σε αυτή την πόλη πέλεξαν κυρίε και κύριοι χωρί καμία ντροπή, χωρί τι να πω. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Και ίσω δεν θα έπρεπε η εκπομπή να ασχολείται με αυτά. Αλλά αυτοί οι κύριοι που κάνουν αυτά τα πράγματα ευαγγελίζονται έτσι, και την κατάργηση τη ελευθερία του λόγου. Γι' αυτό ίσω αφορά και αυτή την εκπομπή και πολλέ άλλε εκπομπέ. Δεν ξέρω, σα είπα τι άλλα ατόμματα έχει ο δυτικό πολιτισμό, η δυτική δημοκρατία. Αλλά έστω και κατ' όνομα την ελευθερία του λόγου την διακηρύσουμε και την πιστεύουμε. Οι άλλοι ούτε καν οι άλλοι την ε, καταργούν και είναι και σκοπός του να την καταργήσουν στην πράξη αλλά πρέπει να απαντήσουμε, πρέπει να απαντήσουμε όλοι μαζί ενωμένοι τελείωσαν τα ψέματα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με σοβαρότητα με την ψυχραμία χωρίς να την πληρώσουν απαραίτητα αθώοι αλλά και χωρίς να δεκινδυνεύσουμε εμείς άλλες αθώες ζωές και τώρα η εκπομπή θα κρατήσει ενό λεπτού σιγή για τα θύματα αυτών των αναδρών επιθέσεων. Ακούσαμε το πένθυμο εμβατήριο από τον Βαντεμπούτερ και φυσικά ο Μπίγνερ Πρέσνερ, ο συνθέτη Βαντεμπούτερ ήταν θετικό όνομα, τον έγραψαν να μου σιγάλε στο πάντα των γαλλοσυνθέτων. Να θυμίσω μια η ταινία αυτή που τριλογία του Κισλόφσκι, μια ματιά, μια διαφορετική ματιά πάνω στι αξίε τη ε, Γαλλία, τη Γαλλική Δημοκρατία. Γιατί ναι, αυτό κάνουν οι δημοκρατίε. Οι δημοκρατίε ξέρουν να κάνουν και την κριτική του και ε, μπορεί να, ε, να διορθώσει πράγματα, κάτι που δεν μπορεί να κάνεις ε, αλλού. Έτσι ε, λοιπόν, οι σημερινέ μα μουσικέ επιλογέ θα είναι από ε, συνθέτε. Δεν θα είναι και οι πιο ευχάριστες να σα προειδοποιήσω. Δεν έχει, α, έχει ένα λίγο έτσι βαρύ χαρακτήρα η σημερινή μας εκπομπή, Παρ' όλα αυτά εντάξει θα πούμε αυτά που είναι να πούμε για το βιβλίο για την άγνωση γιατί α, ένα ίδιον αυτόν που μάχονται α, την δημοκρατία της δημοκρατικής εκφραση χάρη στην οποία μπορείτε να υπενθυμίσω να διαφωνείτε μαζί μου και μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο ποτέ να διαφωνείτε ε, λοιπόν αυτοί θέλουν να καταργήσουν αυτοί οι κύρι, κύριοι, αυτά τα ζώα ε, το δικαιωμά μα να εκφεζόμαστε και να διαφωνούμε ελεύθερα για όλα αυτά τα, τα θέματα ε. Ε, Παρίσι λοιπόν ε, και έτσι κατά ένα ηρωνικό, αν θέλετε, τρόπο του σας είπα ότι αυτόν τον καιρό διαβάζω τη λέσχη των αθαράπευτα αισιόδοξων που διαδραματίζεται στο Παρίσι και έχει και άμεση σχέση με, χωρίς να θέλω να αποκαλύψω την πλοκή, δεν έχει νόημα άλλωστε και έχει στο μεταπολεμικό Παρίσι όπως έχω πει και έχει άμεση σχέση και με το θέμα των πολιτικών προσφύγων. Εν πάση περιπτώσει εντάξει προχωράω <laughs> λίγο αργά είναι αλήθεια έχουν πέσει διάφορες υποχρεώσεις, διάφορα ε, διάφορα το οποίο πρέπει να κάνω <laughs> με συγχωρείτε πολλές δουλειές αλλά εντάξει λίγο χρόνο για τη μουσική μας για το σταθμό μας πάντοτε θα τη βρίσκουμε και ναι, εδώ πέρα και να καλείς περισσότερο καταρχάς και τους φίλους που έχουν ήδη συνδεθεί και μας ακούν να καλείς περισσότερο την έλα και την Ευελίνα τακτικές ακροάτριες να καλείς περισσότερο τη Ρέα τακτική ακροάτρια και μέλος του Music Heaven μας κρατάει παρέα στο chat, το ίδιο και ο Γιάννης ε, Ρέα να σε κατησυχάσω ε, δεν Πάμε για τον Τρίτο Παγκόσμιο, α, όχι με την έννοια που τον θεωρούσαμε τη δεκαετία του 80. Ε, πάμε σε έναν άλλο πόλεμο, ε, ένα πόλεμο που διεξάγεται όντω ε, εδώ και αρκετούς μ, κάποιες δεκαετίες, αλλά όπως είπα αυτό είναι ο πόλεμος πρωτίστως ε, ιδεολογικός. Ε, έχουμε να κάνουμε ε, έρχεται σε κόντρα κάποια πράγματα που εμεί θα θεωρούμε δεδομένα και ε, σταθερά και έρχονται σε κόντρα με ε, φανατισμούς και ιδεολογήσεις και πρέπει να δούμε ε, τι θα κάνουμε και πολλές φορές η οικονομία προτείνει έχει ασχοληθεί με το θέμα της ελευθερίας του λόγου να κάθεται και λίγο ε, ναι το θεωρώ βάναυση επίθεση όπως είπα στην ελευθερία του λόγου ε, πάνω απ' όλα και εντάξει α μην ε, μιλήσουμε σαφή, ε, μόνο γι' αυτό ε, θα πούμε καλά άλλα πράγματα γιατί ε, ε, ε, αυτό που κάνουμε το αγαπημένο μας ε, χόμπι, η αναγνώση τα βιβλία το να διαβάζεις ε, είναι ένα πρώτο Βήμα, το να διαβάζει ε, διάφορα, δηλαδή ε, από πολλέ πηγές, να διαβάζει και την άποψη του ενό και την άποψη του άλλου, να, το άλλο, να δέχει αυτά που διαβάζει, είναι ένα πρώτο βήμα ακριβώ για να, να εξαλειφθούν ε, όσο είναι δυνατόν αυτά τα φαινόμενα τα οποία ε, μαστίζουν την, τον κόσμο. Εντάξει, και δεν το μαστίζουν. Κοιτάξτε, ε, πριν να είμαστε και λίγο ε, ρελιστές, ε, ο πόνος, ο ανθρώπινος πόνος, η βιστιχία, η φτώχεια αν θέλετε, ο πόλεμος ήταν ε, μαζί μας εξ αρχής. Υποδίζουν ε, ε, παράλληλα με τον άνθρωπο, δεν έχουμε φτάσει ακόμα, όσο μας επιτρέπει να κρίνουμε η γραπτή ιστορία αλλά και τα ευρήματα που έχουμε ε, η αντιπαράθεση του κακού αν θέλετε ε, μαζί μας πάντα σε αυτόν τον κόσμο θα υπάρχουν αδικημένοι και δυσαρεστημένοι και ποια είναι η λύση ε, δεν είναι, δεν είναι πρέπει να προσπαθούμε και ότι είναι αποδεκτό βέβαια, όπως είπα, ο θέλει να παίρνει ένα όπλο και να σκοτώνει ε, τυφλά τον άλλον. Το που, προσέξτε να δείτε, τον άλλον που μπορεί να ήταν και ε, ε, υποστηρικτής του κα κατά κάποιο τρόπο, να τον υποστήριζε να τον ε, ε, να ήταν μαζί του να προσπαθούσε να τον βοηθήσει ε, όταν Κάνεις τέτοια τύφλα, έτσι. Τύφλα. Δεν ξέρω. εδώ, όταν χτυπάς αθώους πολίτες, εντάξει, χάνεις το κάθε δίκιο. Και να τονίσω πάλι η διαφορά σε μια πόλεμη ζώνη, που εντάξει, και όταν πέφτουν οι βόμβες και οι σφαίρες, δεν ρωτάνε αν είσαι αθώος ή φταίχτης, και άλλο να είσαι σε μια πόλεμη ζώνη. Τώρα, αν θέλουν κάποιοι να μας βάλουν όπως είπαμε, τη Γαλλία, αν θέλουν κάποιοι να τη βάλουν σε πόλεμο, ε, δεύτε, το κατάφεραν. Νομίζω ότι ε, το κατάφεραν. Τώρα βέβαια, μετά να μην διαμαρτύρονται, να ξέρεις, ε, έρχονται και οι Γαλλοί και ε, μας σκοτώνουν, έτσι. Ε, έχει κάθε πράξη. Έχει και τις ε, συνεπειές της, δυστυχώς. Αλλά, όπως ε, έχω πει και από αυτή την διακομπή, keep reading, συνεχίστε το διάβασμα. Είναι αυτή τη στιγμή η, Κουρυφαία, ίσως, πολιτική πράξη που μπορούμε να κάνουμε, να συνεχίσουμε, να συζητάμε, ακόμα και να διαφωνούμε, να διαβάζουμε να συζητάμε και να διαφωνούμε, Έτσι, είναι μέσα στα, στα πλαίσια ε, της δημοκρατίας, της πρόοδου, της κοινωνίας. Όταν θα μαθάμε να μιλάμε και παίρνουμε ε, τα όπλα, ε, να ξεκεί ο πολιτισμός, θεωρώ ότι κάνει ε, βήματα πίσω. Με περιφόσει. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο Λίγο από απότομα κόπη και με συγχωρείτε δεν πέτυχα στη μεταφόρα από το συνδί. Ε, σημαίνει και αυτά. Εκτορμπριλιός λοιπόν. δίες ήρε από το μου Τρομερές ημέρες θα λέγαμε. Και πως να μην είναι. Αλλά τέλος πάντων ε, ας πούμε... Ε, νομίζω ότι είπα όσα έχω να πω. Ε, ας πούμε τα καθημάς τα πιο βιβλιοφιλικά να το πούμε έτσι στις προηγούμενες εκπομπέ ε, είχαμε συνεντεύξεις ε, συνεντεύξη τόσο από τα παιδιά του spoiler alert όσο και από τον πρόεδρο του φαντάστικον και όσο εκ τούτου είχαν ε, και οι και επιλογές φυσικά ήταν ε, διαφορετικές ε, το κλίμα που θα ήθελα να μας σήμερα και στον απόγχο των τρεις γεγονό τον γυρίσαμε σε ε, στις συνηθισμένες μας μουσικές επιπλειές, λίγο πιο βαριές ίσως, αλλά νομίζω έτσι πρέπει να είναι ε, από ό,τι κατάλαβα και με όσους τουλάχιστον τους λίγους που κατάφερα να α, το συζητήσω ήταν ε, Επιτυχημένε ε, γενικά η απόπειρα, ε, έστω κι αν οι συνέντευξες δεν ήταν ε, ζωντανές, δυστυχώς δεν έχουμε την, ακόμα δηλαδή, την τεχνική δυνατότητα, αλλά νομίζω άρεσαν σε αρκετά κόσμο και είχαν τα απόψη, θα συνεχιστούν. Ήδη έχω προγραμματίσει ε, κάποιες και σιγά σιγά θύμοντας μέρα, όχι δεν θα σας αποκαλύψω ακριβώς τη ετοιμάζω αλλά και σήμερα σε έχω μια μινι ε, συνέντευξη έτσι για να μην και θα γίνει και αυτή το ο, κακό να το πω έτσι με τη συνέντευξη γιατί εντάξει ε, είναι ε, εντάξει μπορώ να μιλάω και μόνος μου αλλά ξέρετε ε, ακόμα καλύτερα όταν αυτά που έχεις να πεις μπορείς να τα α, συζητάς στον αέρα και με ανθρώπους οι οποίοι κίνονται και αυτοί στον ίδιο χώρο που αγαπούν το βιβλίο την ανάγνωση έστω έχουν επαγγελματική σχέση με το βιβλίο και έτσι και σήμερα έχω μια μινι συνέντευξη από μια συγγραφέα ε, αυτή τη φορά μας μιλήσει για ένα θέμα το οποίο ε, σχετικά για να το πιάσουμε να, για να αλλάξουμε και λίγο το κλίμα ε, δεν ξαναδεμάστηκε πέρυσι και σε προηγούμενη, ναι, μερικά ναι, από τότε. Ήταν, είχαμε, μία, είχαμε κάνει αναφορά στο Νοέμβριο, γιατί ε, ε, καλά με το χαμό των Παγκοσμίων ημερών και των επαιτείων και τέτοια ε, δεν είναι εύκολο να ξέρει ε, τι γίνεται. Πάντω, τίνει να καθιερωθεί ο Νοέμβριο σαν να του μήνας συγγραφής λίγο εντάξει, ωραία είναι, γιατί ξέρετε, είναι ο μήνας που κάθεξο γίνει μικραίνων, αρχίζουν και μικραίνουν οι μέρες μαζευόμαστε ε, πιο εύκολα κάθεται, κάθεται να πάρει το στυλό για όσους προτιμούν ακόμα τον τρόπο είναι να πιάσει το πληκτρολόγιο και να γράψεις με ένα ζεστό στο σπίτι τώρα βέβαια σας τα λέω αυτά και <laughs> αυτή τουλάχιστον την εβδομάδα είχαμε είχαμε 23 βαθμούς έξω και εντάξει ε, ναι δεν συμφωνεί ο καιρός και να μακάρι να συνεχίσει να μην συμφωνεί του κρυού ε, δεν μπορώ να πω ότι το έχω συμπαθήσει ποτέ, δεν μου πειράζει τα υπόλοιπα, αλλά το κρύο <σομίως> δεν είναι και ότι αυτή η θερμοκρασία που είχα αυτό το καιρό, ωραίο τότε, ε, είναι. Τέλος πάντων, ε, ο Νέμπρος λοιπόν την εκαθιερωθήμη νέας εγγραφής και ένα πολύ ενδιαφέρον ε, event να το πω. Μάλλον, η event, έτσι, δεν είναι ακριβώς εκδήλωση με την έτηση εκδήλωση, και δεν είναι και διαγωνισμό να το πω έτσι. Ε, τρέχει, λοιπόν, το περίφημο nonorimo. Το nonorimo είναι, τα αρχικά, οι πρώτε συλλαβέ να το πω έτσι, του national... Novel Writing Month. Uh, εθνικός μήνα μίνα, εγγραφής διηγήματος, θα το λέγαμε. Εν πάση περιπτώσει μάλλον τους άρεσε σαν ήχος περισσότερο παρά το uh, ε, ...πάνω το νόημα. Ε, είναι μία, ένα event το οποίο τρέχει από το... Ξεκίνησε το 1990 και τα προηγούμενα 15 χρόνια έχει κάνει την παρουσία του και επεκτείνεται συνέχεια σε όλο τον κόσμο. Ξεκίνησε κάπου και στι Ηνωμένε Πολιτείε στο περιοχή του α, Σαν Φρανσίσκο από κάποιους λίγους φανετικού να το πω τρελούς με την καλλιέννη να το πω οι οποίοι είχαν την ιδέα να επιχειρήσουν να γράψουν μέσα σε ένα μήνα μέσα στο Νοέμβριο ένα διηγήμα ένα διηγήμα των 50.000 λέξεων και ε, αυτός είναι ο όρος. δεν είναι διαγωνισμός με την έννοια του διαγωνισμού ή, αν και υπάρχουν χορηγοί που βάζουν που οθελοθετούν βραβεία και τέτοια αλλά δεν είναι ο σκόπος ο, αυτός ο σκόπος είναι ε, ε, να παρακινηθούν συγγραφείς να γράψουν και να ολοκληρώσουν ένα έργο τους μέσα με ένα ασφυκτικό χρονικό διάστημα και μέσα από διαδικασία, ε, πώς να το πω έτσι, κοινωνικοποιημένη που τους φέρνει σε επαφή με, με το κοινό αλλά και με άλλους ε, συγγραφείς. Είναι και ιδένα και αφορμή για το μου αυτό εκτός, εντάξει μια αναφορά θα την κάναμε ό,τι σ' άλλος αλλά Σκέφτηκα να πω μερικά πράγματα παραπάνω, διαβάζοντας ένα πολύ ωραίο άρθρο, που είναι ακριβώς για το νανορίμο σε ένα από τα blog που παρακολουθώ. Θα ξέρω να το παρακολουθείτε και εσείς. Ο τίτλος του blog είναι «Ιστορίες γραφικής τρέλας». Και, και μόνο από τον τίτλο σε πιάνει και είναι της ε, Μαριάννας Νικολαίδου η οποία έχει πολλές δραστηριότητε και συγγραφικές δραστηριότητες Παραίω, λοιπόν στο blog της το συγγραφική τρέλα wordpress.com Αναζητήστε το καλύτερα μέσω Google Ιστορίες εγγραφικής τρέλας Χαρακτηριστικός ο κύκλος Ανάμεσα, ο τίτλος συγνώμη Ανάμεσα στα πολύ ενδιαφέροντα ε, Άρθρα που εντόπισα Και μου αρέσουν Θα βρείτε και αυτό για το Να νωρίμουν Σταχειολογήσουν ε, Μερικά πράγματα που ήδη σε έχω πει Καταρχάς ε, Γράφεται, ο συνδυασμό γίνεται μέσα στο κεντρικό του site. Έτσι, μπορεί να γραφτεί κάποιος οπουδήποτε, όμω όρος είναι ε, να ξεκινήσει να γράφει τα μεσάνυχτα τη 1η Νοεμβρίου. Εντάξει, να ξεκινήσει το πριν έρχεσαι να γράφει δεν έχει πρόβλημα, αλλά δεν μπορεί να έχει κάτι ε, έτοιμο ε, να το έχει γράψει εκ των προτέρων. Ε, ε, ε, όπως ε, από τη λένε, ε, μπορεί να έχει την να έχεις σκεφτεί την μπλουκή, να ή σκεφτεί τους χαρακτήρες έτσι. και φυσικά ε, μπορείς να γράψεις οποιαδήποτε γλώσσα έτσι. Ε, απλώς ε, στην πλατφόρμα αυτή συγκεντρώνονται όλοι και δηλώνουν ε, να δηλώσαν ότι εγώ θα συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια δεν συλλέγχει κανένας ε, ε, δηλαδή ε, σαφώς το κείμενο όπως είπα ο μόνος κανόνας είναι ότι δεν πρέπει να έχει γραφτεί κάτι από πριν την προεργασία, όμω μπορεί να έχει γίνει. Και έτσι ε, υπάρχει και αντίστοιχο ε, και πρόγραμμα για νέου συγγραφεί, νέου συγγραφεί 117 έτσι για ανηλίκου. Βέβαια ε, δέχονται ανθρώπου από 13 ετών και άνω, έτσι όπω και σε άλλα site κοινωνική δικτύωση είναι και αυτό. Αλλά ε, όποιου ε, καταφέρνει να ολοκληρώσει μέχρι 30 εμβρίου το δίηγημά του, το μυθιστορήμά του. Ε, είναι αυτόματα νικητής, έτσι, νικητής πρώτα απ' όλα γιατί παλέπεσε με τον εαυτό του, έφερε σε πέρα στην προσπάθεια και δεν ξέρω, επειδή έχω, ε, έχω επιχείρηση να γράψω κάτι δυο ιστοριούλες, ε, χίλιες, ε, κοντά 2.000 λέξεις την ημέρα, Πιστέψτε μου ότι θέλει πολύ πολύ σοβαρή ε, ενασχόληση για να το γράψεις και βέβαια ε, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον ε, πρέπει να σας πω στον ε, κόσμο, σε όλο τον κόσμο και γίνεται ένα, ε, υπάρχει μπορείτε να μπείτε στο site τους να δείτε τι γίνεται στον... Στον κόσμο, έτσι τι συμμετοχέ ε, υπάρχουν. Ε, για την Ελλάδα ε, 115 από ό,τι βλέπω έχουν δηλώσει με το διαφέρο και δημιουργήθηκε και, και, και οι μέσω των μέσων κοινωνική ε, δικτύωση, όπου οι συγγραφείς μπορούν να συνολούνται να συζητούνται και και γίνονται και πώς να το πω, ε, και συναντήσει σε διάφορες πόλεις που φιλοξενούνται. Ε, υπάρχει και για τους Έλληνες εγγραφείς, υπάρχει μια σελίδα στο α, Facebook, αλλά η τελευταία ενημέρωση δηλαδή, που είδα ήταν το 2013, ε, δεν ξέρω τι γίνεται, αν, πώς ενεργεί η ελληνική κοινότητα, όμως εγώ μέσω της φίλης μας εδώ της Μαρέανας Κολαίδου κατάφερα να εντοπίσω μία από τις ελληνίδες εγγραφείς η οποία συμμετέχει. Ε, και δέχτηκε και την ευχαριστώ γι' αυτό να μου παραχωρήσει και συνέντευξη. Βέβαια στο επίσημο το ενωρί μου μπορείτε έχουν και φόρουμ για την Ελλάδα και μπορείτε να βρείτε τους α, ε, ανθρώπους που α, συμμετέχουν και ε, δεν ξέρω πότε νομίζω πρέπει να έχουν οργανώσει τα παιδιά οι συγγραφείς που στην Αθήνα πρέπει να έχουν ήδη οργανώσει και μια συνάντηση ε, Πάντως είναι Πολύ ενδιαφέρον site, ε, Μάλλον μπείτε πρώτα ε, Να έρθει και βάσετε το άρθρο της Μαριάνας Που τα συνόψίζει πολύ όμορφα Και ε, αν σας αρέσουν Αυτά που θα διαβάσετε Μπορείτε να <laughs> το χρόνο. Βέβαια ε, ποτέ δεν είναι αργά Αλλά εντάξει δεν ξέρω τι μπορείτε να κάνετε σε 15 μέρες ε, Του χρόνου να συμμετάχετε κι εσείς αν α, α, το έχετε <coughs> με τη συγγραφή για να προκλουθήσετε το πώς του το νοριμό για τους, τους συγγραφείς που σας ενδιαφέρουν με περιπτώσει. Πάμε να ακούσουμε όμως το επόμενο κομμάτι και μετά να επανέλθουμε. Είσαι Ραβέλ, λοιπόν, πολύ γνωστό από την συνθεση, την πλημμυματική σύνθεση του Μπουλαρό. Εδώ ακούσαμε ένα πιο θλιμμένο κομμάτι, μια παφάν, ένα χώρο αργού θλιμμένου, παφάν για μια, παβάν, χωρού, οργού, θλιμμένο, μια νεκρή πριγίπησα, όπω είναι ο τίτλο. Και να επανέλθουμε, μιλήσαμε λίγο με. Συμπέρωσες λίγο το άρθρο της Μαριάννας Νικολαίδου για το Νανορήμο και είπαμε μερικά πράγματα γι' αυτό. Ε, με τη βοήθεια της Μαριάννας μία από τις Ελληνίδες ε, ε, συγγραφεί που συμμετέχουν στο Νανορήμο, την Ακταρία Μαρκάκι, η οποία δέχτηκε να μου παραχωρήσει μια συνέντευξη για την εμπειρία της και για το τι σημαίνει για αυτήν το νανωρίμο. Ας, ας την ακούσουμε λοιπόν. Ναι. Νεκταρία καλησπέρα από την εκπομπή Εξ Λίμπρις Ex και το Radio Music Heaven Θα σε καλωσορίσω στην εκπομπή μας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη συζήτηση αυτή. Πάρα πολύ ωραία. Όπω είχα πει και προηγουμένου στου ακροατέ, ε, συμμετέχει στον Ανορίμο. Ε, ακριβώ. Θε να μα πει λίγο ακριβώ τι κάνει αυτό. Το Ανορίμο, λοιπόν, είναι μία πρόκληση. Mm -hmm. Δεν είναι ούτε διαγωνισμό, ούτε. <laughs> είναι απλά μία πρόκληση ε, για του συγγραφεί, κυρίω. Του mm -hmm. ε, δίνεται η δυνατότητα μέσα σε ένα μήνα να γράψει ένα μισθιστόρημα 50.000 λέξεων το λιγότερο. Mm -hmm. Ε, ε, είναι πραγματικά μια πρόκληση γιατί ε, δεν είναι πολύ δύσκολο κάθε μέρα να μπορείς να γράψεις ε, 1.600 με 1.400 λέξεις που χρειάζεται για να φτάσεις στο όχο. Θέλ, θέλει πρόγραμμα δηλαδή. Θέλει πρόγραμμα, θέλει πραγματικά ε, να συγκεντρώνεσαι, να μην σώθεις προσοχή και τίποτα. Μάλιστα. Είναι, λίγο, είναι δύσκολο αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο όμως. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ωραία. Είναι η πρώτη χρονιά που συμμετέχεις στον Ανορίμου ή έχεις ε, και εμπειρίες πάρα παλιότερα? Είναι η εχεις και εμπειριες χρονιά που συμμετέχω. Τ, τρίτη, α, εμπερι. <laughs> <laughs> αρκετά. Μάλιστα. <laughs> ε, σε έχει βοηθήσει κατά κάποιο τρόπο τον στο στη συγγραφή σου. Πάρα πολύ. Και εσύ, μέσω του Ανορίμου έχω μάθει να φτιάχνω πρόγραμμα. Mm -hmm. Έχω μάθει να πιέζω τον εαυτό μου με την καλή έννοια. Ναι, όσο να. Οι συγγραφέ, ξέρετε, μα αρέσει να κοιτάμε λίγο έξω το παράθυρο, περισσότερο από ό,τι. Αντιλαμβάνομαι, ναι. Οπότε κάνει καλή αυτή η πίεση του Νοέμβρη. Και με έχει βοηθήσει και πάρα πολύ Και να εξελιχθώ η συγγραφέα. Μάλιστα. Θε μα λίγο για την. Κοινωνική, να το πούμε έτσι, διάσταση. Δηλαδή, έρχεσαι σε επαφή με άλλο κόσμο, με συγγραφεί, με αναγνώστε. Ποια είναι η εμπειρία σου σε αυτό το θέμα, ε, Υπάρχει τρόπο, βεβαίω, και να έρθει και με άλλου ε, σε επαφή. Mm -hmm. ε, εγώ η αλήθεια είναι ότι έχω πολύ μικρό κύκλο. Από την άποψη ότι έχω ήδη φίλου συγγραφεί με του οποίου λαμβάνουμε μέρο μαζί στον Ανορίμο. Α, πολύ ωραία, έχει και παρέα. Ναι, έχω και παρέα δική μου, ναι. Ε, δεν έχω έρθει με καινούργιους συγγραφεί σε, σε, σε επαφή, ωστόσο ε, μέσω του, των του ιστοριών ναι. που γράφω, ναι, ναι. τις οποίες ανεβάζω και στο ίντερνετ ταυτόχρονα σε ένα site, έρχομαι με επαφή με αναγνώσεις. Οριχτέ, ναι, ναι βιλίως, βεβαίως. Έτσι έρχομαι με επαφή με του αναγνώστε, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που γράφει εκείνη τη στιγμή, να τα και να βλέπεις και τις αντιδράσεις. Uh, Προσ... Και είναι Βεβαίω, και... δηλαδή. βεβαίω, ναι. Α, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι όντω πάρα πολύ ενδιαφέρον και σου δίνει και κουράγιο η αλήθεια είναι. Γιατί... Εντάξει, είναι και στιγμέ που κα... κολλά, που δεν ξέρεις αν πρέπει να συνεχίσει. Ε... Σίγουρα αμφιβάλλει για το αν η ιστορία εξελίσσεται ομαλά και όμορφα. Ε... Γιατί είναι αυτή η πίεση που, που σου λέω ότι. Mm -hmm. 30 μέρε μόνο, που σημαίνει ότι η ιστορία πρέπει να γραφτεί. Πολύ πρόχειρα θα έλεγα. Μ, μάλιστα. Με θυμίζω τώρα, με σλόγγαν από, από παλιά η fast food. <laughs> <laughs> κάπως έτσι είναι. Κάπως έτσι είναι. Ναι, ναι. Και τώρα δηλαδή σε πετυχαίνουμε στη μέση, στην ουσία της προσπάθειας έτσι δεν είναι? Όχι, τελείωσα χθες. Τελείω τελείωσες 15... Ε, τελείωσα. <laughs> <laughs> Βεβαίω, 50.000 λέξεις μέχρι μας στις 12 μέρες μέσα δώδεκα μέρες είναι προσωπικό είναι Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Η ιστορία δηλαδή έχει ανέβει ολοκληρωμένη και είναι έτοιμη για να τη δουν όλοι οι αναγνώστε σου και φυσικά και οι εγγοντέ που μα ακούνε θα ενδιαφερθούν φαντάζομαι. Ανεβάζω ένα, ναι, επειδή πολλέ μέρε γράφω δύο και τρία κεφάλαια την ημέρα, εγώ ανεβάζω ένα κεφάλαιο την ημέρα στο ίντερνετ, οπότε ακόμα έχει λίγο χρόνο μπροστά για να τελειώσει. Για μένα έχει τελειώσει. Ναι, ναι, Ναι, ναι, κάποιε λεπτομέρειε και ανεβαίνει η ιστορία ταυτόχρονα στο ίντερνετ. Ωραία, ωραία. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Και... Είναι... Ακληνή και αλήθεια είναι, γιατί... πίεσα πολύ τον εαυτό μου. Το είχα βάλει στήκη έως το πριν του 2015 και τα κατάσταρα και είμαι πολύ χαρούμενη. Μπράβο, μπράβο. Τα συγκεκριτήριά μας. Καλά. Από άλλους, σαν κοινότητα να το πω έτσι στην Ελλάδα. Είδα ότι έχει ένα κύκλο από φίλου του που συμμετέχουν, είστε, είστε πολύ που συμμετέχετε ποια είναι η εικόνα που έχει. Ε, εμένα ο κύκλο μου δυστυχώ είναι από το εξωτερικό, ε, η <συμήθηκα> Α, μάλιστα. Από Έλληνε η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζω. Πολλούς, ε, ε, εγώ συμμετώχα. το είμα από. Ναι. Ναι, εγώ δεν ήξερα καν ότι υπάρχει οδιο... αυτό που έχω πληθεί γιατί δεν είναι διαγωνισμένος όπως είπα και πριν Είναι πρόβληση, ε, ε, ε, ναι Μπορώ ε, ε, είναι μια παιδιά μου στην Αμερική να λάβω μέρος Ακού είχε παιδιά μεγάλο πάθος με τη συγγραφή έχω δει ότι υπάρχει ελληνική κοινότητα αλλά δεν έχω δει πολλά μέλη δυστυχώ. Δεν ξέρω αν όντω υπάρχουν και ενικρυμένοι Δεν ξέρω δυστυχώς Δυστυχώ, φαντό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κοιτάξουν και η συγγραφή, είναι ωραίο, είναι πολύ ωραίο έτσι, να περπατήσει τον εαυτό σου και να του βάλει αυτό το στοπικά το να συμμετέχει σε τέτοιο. Mm. Πολύ ωραία. Άρα, να υποθέσω ότι η συμβουλή σου προ του νέου ε, του φερβέλπιδε, όπω λέμε, συγγραφεί που πιθανόν να μα ακούνε mm. είναι να, να, να του δώσουν μια ευκαιρία, μάλλον να δώσω τον εαυτό δώσω μια ευκαιρία να ανταποκριθεί την πρόκληση. Ακριβώ, γιατί μόνο και μόνο το να καταφέρει μέσα σε ένα μήνα να γράφει ολόκληρο με τη στόρημα είναι. Δεν ξέρω, για τα μηδί, δηλαδή η ψυχή που, που παίρνει στο τέλο, ναι, που η, σου έρχεται να σου πει κάτι, είναι απίστευτο, είναι απίστευτο, πραγματικά. Πάρα πολύ ωραία. Θα μα πει για το σοκολάτα τη τον τίτλο τη ιστορία που έχει γράψει, Ο τίτλο λέγεται Χάθη ο... στην Ελλάδα. Ε, ε, το ναι, οποίο ναι. είναι η σκία του βιβλίου μου χωρί χάρτη, το οποίο θα εκδοθεί και τώρα τέλο μήνα. Αά, πάρα πολύ ωραία. Ε, ναι. Μπράβο. <laughs> Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, Έδωσα τη συνέχεια τέλο πάντων. Άρα, να μην κοιμήσουμε για αυτά, να περιμένουμε να εκδοθεί το, το άλλο πράγμα. Ε, ναι. <laughs> ε, <τώρα. laughs> Καλύτερα, ναι, για να υπάρχει η ολοκληρωμένη άποψη. Πολύ ωραία. Οι φίλοι ακροατέ που δεν ενδιαφέρονταν για σένα, για τι ιστορίε που γράφει, πού θα μπορούσαν να σε βρουν. Έχει παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα, φαντάζομαι, κά κάτι θα υπάρχει. Βεβαίω. Εκτό ότι έχω τη σελίδα μου στο facebook, mm. ε, το οποίο μπορεί να με βρουν ω νεκρή μαρκάκι συγγραφέα. Είναι και στα αγγλικά και στα ελληνικά το όνομά μου εκεί. Ωραία. Επίση ε, τις... mm. μπορούν να τη διαβάσουν στο... είναι ένα site, ε, mm -hmm. Λογικά πρέπει να ξέρουν αρκετοί, λέγεται Whatpad. Το Whatpad είναι μια γνωστή πλατφόρμα. Πολύ γνωστή πλατφόρμα, ακριβώ. Μην ανησυχείτε, mm -hmm. συγγνώμη, νεκταρία, και μην ανησυχείτε για τι ακροτέ, όσο δεν ξέρετε το Whatpad, μετά από τη συνέντευξη θα σα εξηγήσω δύο πράγματα. Πολύ ωραία. Ε, εκεί μπορείτε να βρείτε και πάρα πολλέ συμφορέ, δεν μόνο τι δικέ μου. Mm -hmm. ε, αλλά αν θέλετε μπορούν να κοιτάξουν εκεί τη δουλειά μου. Ε, νεκταρία Μαρκάκη είναι το. Α, το εκεί πέρα. ακριβώ να είναι. Πάρα πολύ ωραία. Ή μπορούν να βρουν και τα πρώτα κεφάλια του χωρί χάρτη το οποίο θα εκδοθείτε τη μήνα και τις υπόλοιπες χαρίες Ναι, ναι, ατύ... τα 4 πρώτα κεφάλια γιατί δεν επιτρέψουν τα πάνω. Ε, ναι, <laughs> <laughs> φαντάζομαι. Να ναι, εννοείται. Πάρα πολύ ωραία. Θα πρέπει να πάρεις μια άποψη για τη δουλειά μου από εκεί. Τέλεια. Ε, νεκταρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα ενδιαφέροντα που είπες για τον Νορήμο και ελπίζω οι ακροατές μας να σε γνωρίσουν και να σε βρουν μέσα από αυτές τις πλατφόρμες που συμμετέχεις. Ε, εγώ για μια φορά σου πω που κατάφερε και ολοκλήρωσες ε, το έργο σου μέσα στη, στο μισό της ε, προσπάθεια και να σου τα καλύτερα για τα υποέκδοση. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση και εύχομαι κι εσείς να έχετε καλή συνέχεια Φυκέρα. και να διαβάζετε το κόπης, γιατί είναι πολύ ωραίο το διαδικασμό. Ναι, και υπάρχουν πολύ καλή συγγραφή εκεί έξω που δυστυχώς όχι αγνοούνται, ίσως δεν είναι τόσο γνωστοί όσο θα έπρεπε. Να, να, να το ναι. ε, Περιμένουν να τους ανακαλύψουμε. Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Ε, και να δίνουν ευκαιρίες και στις νέες γιατί μπορούν να τους κατευθύνσουν. Πάρα πολύ ωραία. Και να προσθέσουν και Α, κάτι, ναι, και να, να πω ότι το χωρίς άρτη είναι από τις βιάς, ναι βιάς, όπως θέλει να βρει. Ναι, ναι, μπράβο. Καλά έκανες και το <laughs> <laughs> Ναι, ναι βεβαίω, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι εκδόσει αυτές δίνουν ευκαιρίες σε νέου συγγραφείς και είναι πολύ ωραία η προσπάθεια που κάνουν. Ωραία. Αυτό, αυτό είναι ευχάριστο να υπάρχει και τέτοια ανταπόκριση από του εκδοτικού οίκου. Ε, συγγνώμη, δεν άκουσα. Λέω είναι ευχάριστο και εκδοτική εκδοτικοί οίκοι να βοηθάνε λίγο του νέου συγγραφεί. Ε, έτσι ακριβώ, έτσι ακριβώ. Και δεν υπάρχουν πολλοί που το κάνουν αυτό. Η οι... διάση εκδοτική είναι από του πρωτοπόρου και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και πάλι σε ευχαριστούμε για τη συνέντευξη. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και, αλήθεια, ελπίζω, και, να ελπίζω, και ελπίζω να τα ξαναπούμε με κάποιο άλλο θέμα ή με αφορμή κάποιου άλλου Πολύ σου. Πολύ ευχαριστώ. Να είστε καλά. ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα και πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Yeah. Yeah. Yeah. και ακούσαμε το κομμάτι Σεκουά από τον t'un νομίζω ότι ακόμα ακούω τη φωνή της από τους άλλους ε, μαργαριταριών του Georges Μπιζέ Ήταν, βέ, κανικά είναι ντουέτο αλλά ακούσαμε το ορχηστρικό του μέρος και λοιπόν με τη συνέντευξη που μας παραχώρησε η κλίμαση νεκταρία και το κομμάτι αυτό με την πρώτη ώρα της εκπομπής να θυμίσω αγαπητοί ακροτές ότι ακούτε την εκπομπή X Libris στο Radio Music Heaven το παρελήθικο ζωντανό ραδιόφωνο σας η εκπομπή μεταδίδεται φυσικά από το site του Music Heaven μπορείτε να μπείτε να πατήσετε και στο radio και να ακούσετε την εκπομπή όπως επίσης έχουμε παρουσία και στο live 24 στα web radios θα μας ψάξετε σαν Radio Music Heaven Και φυσικά το link το έχουμε και στη σελίδα μας στο facebook Γιώσιφ, αργέστετε να ψάχνετε Και πώς επικοινωνείτε με την εκπομπή ε, Αφενός μέσω της προεφερθήσεως σελίδας στο facebook Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας Όπως έκανε μόλις τώρα και η φίλη μας η Τζένι Τακτική Ακροάτρια και αυτή και την ε, καλυσπερίζουμε ε, επίσης μπορείτε μέσα από το, το player και που ακούτε την εκπομπή έχει ένα πεδίο να στείλετε το μήνυμά σας στο σταθμό και φυσικά αν εάν έχετε κάποιο τον παραγωγό στα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα στείλτε ένα μήνυμα ξέχασαμε και τις περισσότερες που οι ψοκρατες μας ακούνε από το Live24 προηγουμένω και ε, έτσι και συνομίζω, ξέχασα το βασικό τρόπο επικοινωνίας μπορείτε εύκολα γρήγορα και δωρεάν να γραφείτε στο Music Heaven και να συμμετέχετε και να συμμετέχετε συγγνώμη, στο chat έχουμε ζωντανό chat εδώ πέρα στο σταθμό μπορείτε να μπαίνετε να μας γράφετε την απόψη σα να σα απαντάμε για διάφορα θέματα έτσι. και φυσικά μπορούμε να ε, συζητάμε και ότι άλλο θέλετε να μας δίνετε ιδέες που θέλετε να συζητηθούν μην ξεχάσουν ε, και άλλες περισσότερο και Μέρη, ο μικρόν ε, αγαπημένη ε, και αυτή παραγωγή του Music Heaven. Περιμένως υπήρχαμε λοιπόν τη συνέντευξη που μας ε, παραχώρησε μια νέα συγγραφέα στην Εκταρία Μαρκάκη και μας μίλησε για τη συμμετοχή της στο φετινόν ρήμο και την εμπειρία της από αυτό και πως τα κατάφερε. Εμείς να την ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά για τη συνέντευξη που μας παραχώρησε Να τη ευχηθούμε κάθε επιτυχία με το ε, υποεκδοσία βιβλίο της το Χωρίς Χάρτη από τις εκδόσεις Διάς και να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά και τη Μαριάννα Νικολαίδου που το blog Ιστορίες Εγγραφικής που το άρθρο της πήρε με αρκετά στοιχεία αλλά μας έφερε και σε ε, επαφή για την Νεκταρία και ελπιστούμε σε που εκπομπή να τη φιλοξενήσουμε και, και αυτή ε, ανέφερε κάτι προηγουμένως η Νεκταρία για μία πλατφόρμα που μπορείτε να βρείτε έργα ε, νέων αλλά και καταξιωμένων συγγραφέων το Wattpad και ε, επειδή την χάνω είμαι μέλος και σε αυτήν το θόρμα, να σας πω δύο λόγια και κακώς τόσο καιρό ε, δεν έχουμε πει δύο πράγματα παραπάνω μερικές φορές το αναφέρω αλλά δεν ε, σας έχω πει περισσότερες είναι μία, ε, μία καλή ευκαιρία για αυτή πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι και να πούμε δύο λόγια Πουλένκ, τα για πιάνο ένα έτσι αργό νοκτύριν, και ε, να γυρίσουμε στα κάθε μας, να πούμε για το Wattpad ε, που σας υποσχέθηκα Το Wattpad είναι ένα, μια πλατφόρμα ε, λειτουργεί λίγο και ως κοινωνικό δίκτυο όπου ε, το βασικό του χαρακτηριστικό, η βασική του λειτουργία είναι ότι διάφοροι Συγγραφή, διαφορή συγγραφή με την επαγγελματική σε εισαγωγικά έννοια του όρου, ο γράφει μπορεί εκεί πέρα να ανεβάσει τι ιστορίε που γράφει και να τι ε, διαβάσει το κοινό, το αναγνωστικό κοινό του WhatsApp. Ε, φυσικά ο κ. Μπορεί να διαβάσει ιστορίε από άλλους συγγραφείς γιατί μην ξεχνάμε όπως ομολογούν σχεδόν όλοι οι συγγραφείς για να γράψεις καλά πρέπει πρώτα να διαβάζεις ε, πριν να σου αρέσει το διάβασμα διαβάζεις πολλούς συγγραφείς ιστορίες διάφορες και μετά ε, για να μπορείς και εσύ να είσαι αποδοτικός στην ε, συγγραφή σου Έτσι, Λοιπόν, το WhatPand είναι μία α, μεταξύ κοινωνικού δικτύου και κοινότητες και και περιστρέφεται φυσικά γύρω από ε, ιστορίες το, η εγγραφή του και η χρήση του είναι δωρεάν ε, από το ξέρω έχω λογαριασμό εκεί πέρα από παλαιότερα δυστυχώς λόγω χρόνου δεν έχω ε, ιδιαίτερη συμμετοχή αλλά η εγγραφή γίνεται εύκολα και γρήγορα όπως σε όλα τα σύγχρονα site στο τόπος επιταλληνικότερο και νομίζω έχουν και λειτουργία να μπορείτε να εγγραφείς κατευθείαν με το λογαριασμό σου στο, στο facebook αν δεν κάνει λάθο δεν γνωρίζουν δεν νομίζουν να υποστηρίζουν τα λάκη νοικαδίκτια αλλά προ το παρόν αν έχετε λογαριασμό στο facebook μπορείτε εύκολα να μπείτε και στο Wattpad Εκεί πέρα λοιπόν είναι στην πλατφόρμα αυτή μπορείτε να βρείτε ιστορίες που ανεβαίνουν από α, ανθρώπους σαν Σαν, σας, σαν επένας εγγραφής ε, έχει κατηγορίε, πολλές κατηγορίες έτσι, ψημονική φαντασία, ψημονική φαντασία ιστορικά κλασικά, μεταφυσικά ε, χιούμορ ε, πίσει, βεβαίω υπάρχει και πίση τρόμου υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ε, δηλαδή ότι θα βρεις και κανείς σε οποιοδήποτε ε, συγγνώμη ε, σε οποιοδήποτε βιβλιοθήκη, βιβλιοπολείο αν θέλετε οτιδήποτε έχει συγγνώμη σχέση να κάνει έχει, συγγνώμη, συγγνώμη, ε, με βιβλία και υπάρχουν πάρα πολλοί συγγραφείς οι οποίοι ε, συμμετέχουν και είναι μια καλή αρχή ε, για να ε, αν θέλετε να δοκιμάσετε να γράψετε και ε, γιατί όχι να μαζέψετε κριτικές για το, το βιβλίο σας είναι για τις ιστορίες που γράφετε ε, θα ήταν μια καλή αρχή η φίλοι μα η Νεκταρία μας είπε ότι τα τέσσερα πρώτα κεφάλαια από το υπό έκδοση είναι στο WhatsApp και έτσι μπορείτε να πάρετε μια ιδέα περί την ως και να αποφασίσετε πιο εύκολα αν θα το ε, αγοράσετε μετά τον ο κύκλο φασίλιο και όπου θα κολοφορήσει είτε, είτε όχι έτσι για τα για τα νούμερα ε, αναφέρουν οι ίδιοι ότι έχουν περίπου 100 εκατομμύρια ιστορίες είναι συγκεντρωμένες σε αυτόν τον ιστότοπο και περίπου 40 εκατομμύρια άνθρωποι είναι η τρέχουσα κοινότητα συγγραφής και αναγνώστες. Το Wattpad του Wattpad δεν κάνει διάκριση στους ρόλους επίσης ξέρω ε, αν έχετε... Ε, αν είστε στο Goodreads α πούμε, μπορείτε να δηλώσετε ξεχωριστά αν είστε συγγραφέα και ε, να συνδέσετε τα βιβλία σα κτλ. Είναι πιο ξεκάθαρα και τα πράγματα στο Goodreads. Ε, Όποιο συμμετέχει μπορεί να είναι μόνο να μπορεί να βάζει και ιστορίε, δεν υπάρχει κάποια ε, ιδιαίτερη ε, διάκριση σε αυτό. Ένα που είναι. Ε, ε, σχεδόν απαραίτητο το σήμερα χαρακτηριστικό και δεν από το Wattpad είναι ότι έχει και ε, είναι και κινητή εφαρμογή και για τα δύο δημοφιλή λειτουργικά για κινητά τηλέφωνα το iOS και το Android ε, φυσικά και η μπήρια μου έχει δείξει ότι είναι αρκετά εύχρηστες γιατί δεν είναι όλες η κινητή εφαρμογή ε, είναι που αρκετά εύκρυση του Wattpad και όσοι έχουν συνηθίσει και την ηλεκτρονική ανάγνωση, ε, ακόμα καλύτερα. Είναι εντάξει που είναι ασυνδερεμένο στο διαδίκτυο. Τώρα, η εμπειρία που της α, φυσικά μπορείτε να συμμετέχετε και πέρα σε α, συζητήσεις έτσι, α, και φυσικά και α, α, και offline έτσι, δηλαδή να κατεβάσετε την ιστορία, δεν είναι αναγκαστικά συνδεδεμένοι στο ίντερνετ και μπορείτε να σας εγγραφέσετε, να κάνετε και τον τύπο τους και φυσικά ε, μπορείτε να συμμετέχετε στη συζήτηση. Μπορείτε να γράψετε μήνυμα στο συγγραφέα της ιστορίας και για κάθε βιβλίο δηλαδή γίνεται και συζήτηση. Ε, και ανάλογα φυσικά ε, θέλει ε, συμμετέχει και ε, εντάξει ένα χαρακτηριστικό που δεν λείπει νομίζω από κανένα ε, σύγχρονη πλατφόρμα τέτοια ε, έχει και για τα βιβλία που δηλώνεται ότι σα ή τι ιστορίε μάλλον που δηλώνεται ότι έχει και άμεση πώς να το πω ενημέρωση ενημερώνει άμεσα όταν και κάποιο καινούριο κεφάλαιο, εντάξει, όπως λίγο πολύ γίνονται και ε, στα blog. Και υπάρχουν κλαμπ, λέσχες όπως το λέγαμε, φόρουμ όπως το λέμε που μπορείτε να συζητήσετε κάποια ε, εξειδικευμένα ε, θέματα. Ε, είναι εξελληνισμένο, θα βρείτε και τους. Ελληνικές στο Wadband, αλλά όπως καταλαβαίνετε οι μεγάλες α, συζητήσεις γίνονται α, στα αγγλικά. Φυσικά είπαμε η λίγουα franca της α, εποχής μας και εντάξει, ε, εδώ τρέχουν και διάφοροι διαγωνισμοί στο... είπαμε το νονορί μου, είναι πρόκληση όπως πολύ θα μας είπε η νεκταρία, δεν είναι α, διαγωνισμός και άλλα στο Wattpad τρέχουν και διαγωνισμοί. Ε, η άποψή μου, με, αν είστε αναγνώστης, ε, δεν έχετε τίποτα να χάσετε, να το πω έτσι, ε, εκτός φυσικά από τον χρόνο σας. Ε, γράφεστε, κάνετε μια περιήγηση και αν βρείτε κάτι που σας αρέσει, ε, καλώς δεν βρήκατε, δεν χάνετε και τίποτα, αν είστε συγγραφέα, βέβαια πριν να σταθμίσετε φαντάζομαι, περισσότερα πράγματα όσον αφορά το τι θέλετε να δώσετε στο κοινό, με τι σκόπο θα συμμετέχετε στο Wattpad, θέλετε να τα βιβλία σα, θέλετε να δείτε αν είστε καλό στη συγγραφή πάντως έχουμε και εργαστήρια συγγραφής που θα που βοηθάνε είναι μια ολόκληρη ε, κοινότητα ε, το καλό είναι ότι μπορείς ανά πάσαι και στιγμή να βρει κάποια ιστορία να διαβάσει. το θέμα είναι από την προσωπική μου εμπειρία χρήσης ότι δεν προσφέρεται για όσου είναι ε, πολύ επιλεκτικοί, δηλαδή ε, αν και έχει πολλά φίλτρα αναζήτηση, ε, δεν προσφέρεται για ανθρώπους που έχουν ε, ε, πολλά βιβλία που περιμένουν αν θα διαβαστούν και ψάχνουν μήπως είναι, υπάρχει κάποιο, το πω, κάποιο καλύτερο, κάποιο που σου έχει ξεφύγει να διαβάσουν όχι το γάτο είναι περισσότερο ε, διαβάζει και εξερευνάς, βλέπεις τις γνώμε άλλων, ε, κοιτάς δηλαδή πρέπει να είσαι ότι και αυτό που θα διαβάζει μπορεί τελικά να μην είναι στο γουστού σου, να μην ε, είναι από αυτά που σου αρέσουν έχει ε, έχει τέτοια ε, δυστυχώς πρέπει να το πω αυτό βεβαία, εντάξει με αρκετό ψάξιμο μπορεί να βρεις διάφορα ένα μεγάλο κομμάτι το Wattpad αλλά αυτό είναι γενικότερο και για την ε, βιβλιοπαραγωγή, είναι τα λεγόμενα romance, τα ρομάντζα, τα ρομαδικά τα πιο εύπεπτα να το πω έτσι είναι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι σε τέτοιο στυλ και θέλει λίγο ψάξιμο και αυτό πριν να αρχίσετε, πριν βρείτε κάτι που δηλαδή αν δεν σας αρέσει αυτό που αμέσως θα βρείτε το είδος που αμέσως θα βρείτε κάτι πιστεύω ή λίγο περισσότερο ψάξιμο για να βρείτε κάτι που αρέσει όμως μπορείτε να έχετε από αυτό το χρόνο που θα αφιερώσετε και το ψάξιμο που θα κάνετε μπορείτε να έχετε τη χαρά να ανακαλύψετε το επόμενο αριστούριο με το επόμενο βιβλίο για το οποίο θα α, μιλάνε όλοι και, έτσι, και γιος φυσικά είναι και ε, πως να το πω, ε, κοινωνικά δεκτυωμένοι το Wattpad έχει παρουσίασε όλα τα κύρια κοινωνικά δίκτυα, Google+, Facebook, Instagram, Twitter, έτσι, έχουν και blog στο WordPress για να δείτε τι, ε, τι γίνεται, επομένως, ε, δώστε και φυσικά εκεί να θυμίσω ότι βρείτε και την ε, φίλη μας την Εκταρία Μαρκάκη και μπορείτε να έχετε και ένα preview να το πω έτσι του υποέκδοση βιβλίου της πάμε στο επόμενο κομμάτι. Οι φανατικοί του Χάρι Πόττερ, πρέπει να αναγνωρίσατε, κάτι να σας θυμίζετε το συγκεκριμένο κομμάτι, Αλεξάνδερ Εσπλά, λοιπόν, ο γνωστός, φέρουλ του Ντόμπι, απαγκριτισμός του Ντόμπι. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω, ε, να συνεχίσουμε εδώ, σας μίλησα πληγουμένως για το Wattpad platform, αυτή που μπορείτε να ε, να ανακαλύψετε ε, βιβλία και συγγραφείς ε, Είπαμε μερικά πράγματα Να προτεραιώσω και για ένα άλλο Ότι μερικές φορές θα βρείτε Κάποιος που ξεκινάνεται την προσπάθεια ε, Ανεβάζουμε μερικά κεφάλαια Δεν Του το, το στεριάζεται η συγγραφή Και το παρατάνε Πόνος μην ε, ε, διαμαρτυρηθείτε αν κάπου ε, βρήκεται μια στέμποση αρέσει και σταματήσει τη μέσα προφανώς είστε από τους ε, λίγους που τους αρέσει και γι αυτό ε, σταμάτησε. Ε, εν πάση περιπτώσει, ας επιστρέψουμε στα καθημάτια εκείνο που ξέχασα να ε, σας πω Βλέπω ήδη Φαν του Harry Potter Με ευχαριστούν μάλιστα Ευχαριστούμε πολύ Και τη φίλη μας τη Τζένι Γι' αυτό Λοιπόν ε, Στην Αθήνα Ευτυχώς προς το παρόν Χωρίς προβλήματα διεξήχθη αυτό, αυτό το Σαββατοκυριακό Το Αθενσκόν 2015 ε, Θυμάστε που λέγαμε για το Φαντάστικον και τώρα ε, αυτός ο δύο ξέρει το Αθανισκόν βέβαια το Αθανισκόν είναι για τα κόμικ τα, τα αντίστοιχα τα κομικών τα κόμικ που γίνονται ε, σε άλλες χώρες είναι μία εκδήλωση του, ε, που διοργανώνεται στην Αθήνα και ε, κάνουν ε, συγκέντρωσε ε, δεν ξέρω, δεν ήμουν και υποθέτω ότι συγκέντρωσε όλους τους α, φίλους των κόμικ και φυσικά ε, είχε ότι όλοι ε, περιμένατε δηλαδή όλους σε, ε, κομίστες να το πω έτσι: ε, Σχεδιαστέ ή κόμικε δηλαδή, ε, εκδοτικού οίκου, ε, συλλόγου και φυσικά cosplayers ε, που δίνουν το καλύτερο αυτό το σε κάθε εκδηλώσει για να μας δώσουν το, ε, το χρώμα και περιμένω και φωτογραφίε. Ε, καλώς εχόδων ε, των ε, πραγμάτων ε, στην επόμενη ακουμπή θα κάνουμε και εμεί ένα γιατί τα κομικ ε, μπορεί να μην είναι από πολλούς αμυθορήντας βιβλία αλλά δεν πάβει να είναι ένα είδο το οποίο είναι πολύ δημοφιλές σε ολοκληρό τον κόσμο και πιστεύω ότι πολλοί φορέ οι ιστορίες οι οποίες γράφονται υπό μορφή κόμικ δεν ισθενούσε κάτι από τις ιστορίες που μου γράφονται με μορφή ή και μυθιστορήματος και φυσικά υπάρχει και το λεγόμενο graphic novel που τα γεφυρώνει όλα αυτά με, βέβαια δεν όσο και μου αρέσουν τα κόμικ δεν έχω το χρόνο να ασχοληθώ γι αυτά ευλπιστώ ότι στην επόμενη εκπομπή θα έχουμε αφιέρωμα με ειδικού επί του θέματος κόμικ συνεργάτες του, ε, και συντάκτες του, του Spoiler Alert που θα μας μιλήσουν για την εμπειρία τους και θα μας πούνε και τι είδαν και τι έκαναν στο Αθανισκόνο 2015 το οποίο ναι, αν είστε βέβαια ε, στην Αθήνα προτείνω ε, να πάτε νομίζω μέχρι το βράδυ σήμερα ε, θα είναι εκεί και να πάτε μια βόλτα και να ε, δείτε τι τι γίνεται ναι, αν είστε οπαδός του κόμικ νομίζω ότι α, αξίζει τον κόπο και αν δεν κάνω λάθος το θρησκόν είναι το πρώτο που γίνεται α, στην, α, στην Αθήνα α, Θα ζελάσω Τώρα θα, θα μας από τα, τα παιδιά Ξέχασε πού να πάτε στο πρώην τεκβοντό στο παλαιό φάλιρο εντάξει δεν ξέρω πόσο εύκολη πρόσβαση έχει αλλά νομίζω ότι είναι Εντάξει όσοι είστε στην Αθήνα θα, μπορείτε να, ε, να, να πάτε, θα ξέρετε πώς να πάτε να το πω ε, έτσι. Και, ε, περιμένουμε λοιπόν περιμένουμε τους συντάκτες του Square Lord κάποια στιγμή να μας δώσουν αφέσμα να ανεβάσουν το ρεπορτάζ τους στο γνωστό site και να μας παραχωρήσουμε, δουλειστείμε και μια συνέντευξη και να μην πάει σε περιπτώσει και, αλλά ναι πάμε στο επόμενο κομμάτι και συνεχίζουμε <ΣΣΣΣ> ξεχασμένες μελωδίες Il μου de mon coeur βρέχει στην καρδιά μου Ναι, ε, είπαμε λίγο φλιμμένα τα πράγματα σήμερα και έτσι πρέπει να είναι Λοιπόν, τι λέγαμε Ναι, είπαμε για το Άθανεσκον Πιστεύω ότι θα έχουμε εκτενές αφιέρωμα ε, και μην κείπω μέσα στο spoiler δεν ξέρω πως η, ε, προσέξετε και το εκτός ανάμεσα στα άλλα πολύ ενδιαφέροντα άρθρα και βίντεο που ανέβηκαν τα, το άρθρο του υποφαινόμενου έτσι να επενέπαισουμε και λίγο το σπίτι μας σχετικά με τα βιβλιακλέκευμένης επιστήμης. Έχουμε πει πολλές φορές για, ε, για αυτά και δεν ξέρω οι επιστήμεις που πριν και ξεχωριστή εκπομπή για τα επιστημονικά βιβλία αλλά επασπιωτός ε, κάποια ε, 12 <laughs> τον αριθμό λίγο πολλά για κάποιου, ελάχιστα για άλλους επασπιωτός τα ξεχωριστή κάποια από τα πιο ε, από αυτά που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση να το πούμε έτσι και τα συγκέντρωσα ένα μικρό ανθωράκι ως ενδιαφέρεστη λοιπόν για αυτό το είδο μπορείτε να πάτε εκεί και να το δείτε και στα βιβλία το πιο πρόσφατο α, άρθρο ε, το πιο πρόσφατο βίντεο α, συγγνώμη η γνωστή Σπηρού Σπύρου η βίντεο blogger μας ε, παρουσιάζει ένα βιβλίο που το πιο συζητήθηκε ε, αρκετά και στο Goodreads αλλά κάπου και αλλού είδα αρκετές αναφορές αυτό την ιστορία της Πορφυρής Δούλης, της, Atwood, της Margaret Atwood ε, είναι και αυτό ένα έμπειο στην κατηγορία των διστοπικών θα βιβλιών. Των βιβλιών που ε, φράσουμε να έχουν μια ιστορία σε ένα άσχημο να το πω έτσι κόσμο, σε ένα κόσμο που οι ανθρώπινες αξίες όπως ξέρουμε δεν έχουν καμία θέση. Είναι από τα βιβλία που ε, μπορεί να δυσαρεστεί μερικούς ε, μπορεί κάποιος άλλος να είναι ναι, αφορμή όμως να τους και να, για να αναρωτηθούν ε, πώς και γιατί μπορεί να φτάσει η κοινωνία μια κοινωνία εκεί πέρα ή και ακόμα καλύτερα να αναρωτηθούν και αν η κοινωνία μας ε, ε, θα μπορεί υπάρχει κίνδυνος να πάει προς τα εκεί, τι μπορούμε και πώς μπορούμε μη πηγαίνει η θέση μας αυτή και να την αποτρέψουμε είναι πολλά τα βιβλία που θέτουν τέτοια ερωτήματα ε, πολλές φορές αθέλα τους έτσι. Ε, άλλες φορές ε, είναι, αυτός είναι ο κύριος σκούπος του συγγραφέα άλλες φορές ε, όχι το θέμα είναι εντάξει, κάθε βιβλίο πιστεύω μας κανεί να σκεφτόμαστε ε, και εντάξει, ανάλογα με το τι σκέψιμα που προκαλεί μπορούμε και κάπου να το ε, κατατάξουμε ε, Είναι εντάξει να παίρνω ένα άλλο παράδειγμα το, τα γνωστά το 2084 του Orwell το, το νέο κόσμο το Brave New World του Aldous Huxley ε, και κυριό έχει το Fahrenheit 451 του Ray Bradbury το οποίο τουλάχιστον οι βιώφοι πρέπει να το, να το διαβάσουμε ε, ρίξτε μικρή ματιά εκεί πέρα στο γνωστό μας site στο φιλικό μας σάιτ, το spoiler.gr δείτε το, το άρθρο, δείτε το βίντεο της πύρου και πείτε μας και εσείς τη γνώμη σας πάμε για το επόμενο κομμάτι Από τον Σαντινιόρ, ξέρει τι, από τι μουσικέ μικρέ εκτιμήσει, αριθμιστικέ και δομικέ <coughs> μουσικέ, ένα πολύ ωραίο κομάτι, κομμάτι. Ε, τι λέγαμε. Σα είπα και εδώ, θα σου πω για ξέχασα να. Ε, φαίνεται ότι ήταν η εβδομάδα έτσι. την προηγούμενη πριγ... εβδομάδα ασχολούμασταν στο ε, στο άλλο blog που παρακολουθώ τακτικά Μα κα... θα μου πει δεν κάνει σε άλλη δύο ημέρα όχι μοιράζω λεπτά από το χρόνο μου ε, αν σκεφτείτε ότι ε, έχω περιορίσει πάρα πολύ τη τηλεόραση δηλαδή τηλεόραση, τη τηλεόραση δεν έβλεπα τηλεόραση αλλά τι σειρές ε, και τις ταινίες που παρακολουθούσα τις έχω περιορίσει πάρα πολύ ε, και από εκεί ξεκλάβω χρόνο για τα ε, υπόλοιπα Μάλιστα σβήσαμε για ένα δύσκολο θέμα στο Στυλ Ριβ εκεί με την Ιώ και την Ειρήνη ε, Ταινίες από μνήμες μάλλον του Δευτέρου Παγκοσμίου και ταινίες που πραγματεύονται το θέμα κατά κύριο λόγο του ολοκαυτώματος αλλά και γενικά ε, του πολέμου της αδικίας του πολέμου και δικά μέσα, στα μάτια των παιδιών, μέσα από τα μάτια των παιδιών ένα είπαμε είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα η ανθρωπότητα χιλιάδες χρόνια προσπαθεί αλλά δεν έχει ακόμα τουλάχιστον τι απαντήσεις, δεν γνωρίζω θα τις έχει ποτέ τι απαντήσεις μια διαρκής αναζήτηση θα έλεγα για το καλύτερο ε, δεν ξέρω μερικές φορές το πετυχαίνουμε πηγαίνουμε προς το καλύτερο μερικές φορές αποδηχάνουμε ε, προς το δρομούμε, ε, το σίγουρο είναι ότι με, μέσα στην παγκοσμιοποίηση, όχι με την αρνητική της έννοια την παγκοσμιοποίηση, όχι με την πολιτική, καθαρά το πολιτικο-οικονομικό της γεγνάζεται, μέσα σωώ της άλλης παγκοσμιοποίησης, θα το πω έτσι, που έχει φέρει α, το διαδίκτυο, η δυνατότητα των ανθρώπων να ταξιδεύουν, να ανταλλάσσουν αγαθά απόψεις, έτσι με πιο θα διεκτήσει πλευρά ε, βλέπουμε ότι είναι δύσκολο ε, να έχουμε μία ενιαία αντιμετωπίση ε, και είναι ακόμη πιο δύσκολο πλέον να είμαστε απομονωμένοι δηλαδή δεν μπορούμε πια εύκολα τουλάχιστον να καθόμαστε στη γονίτσα μας έτσι ώστε δηλαδή να είμαστε εμείς καλά και γύρω μας να γίνεται ε, χαμός ε, όλα αυτά αργά ή γρήγορα θα επηρεάσουν ε, και μας αν δεν τα ε, ελέγξουμε ε, Παγκόσμια είναι τα προβλήματα όπως έχω ξαναπεί και χρειάζονται παγκόσμιες λύσεις, λύσεις όμως ε, οι οποίες, εντάξει, οι απόψεις διαφέρνουν, ο καθένας θέλει λύση, αυτή που το συμφέρει θα μου πείτε, ε, ναι υπάρχει όμως ε, μία διαφορά, υπάρχουν λύσεις και λύσεις, υπάρχουν τρόποι λύσεις, ε, μη, πιστεύω παγκόσμια, σταθερά είναι ότι οι τροπλήσεις αυτοί πρέπει να προέρχονται ε, αν μόφωνα αποκλείθαι να είναι έτσι, το ξεκαθαρίσμα, ότι υπάρχει λύση που είναι ευχαριστή όλους, πάντα υπάρχουν δυσαριστημένοι άλλοι περισσότερο ή λιγότερο ε, και θα συνάσουν τον πιο δίκη με βάση την κοινή λουγία να το πω έτσι θα βασίσουμε όμως είναι η λύση που προκέφτουν από συννόηση, από διάλογο, από αποδοχή έτσι, ε, αυτή είναι η αδιαπραγμάτευτη σταθερά πιστεύω σε ότι συζητάμε ε, άλλο τι λύσεις πιστεύω ότι δεν αρμόζουν σε ε, αυτό που λέμε ε, ανθρώπινο πολιτισμό έτσι και υπήρχαν διάφοροι που προσπάθησαν να τι εφαρμόσουν έτσι και άλλοι είχαν τελικές λύσεις και είδατε ότι, ε, αυτές τι τελικές λύσεις κατά την ταπεινή μου άποψη ε, πληρώνουν μέχρι σήμερα και δεν είναι τυχαίο που τώρα σας είπα για αυτό το μικρό αφιέρωμα που έκανε τα κορίτσια από το Στην Ρευγκό στο Δεύτερο Παγκόσμιο και στο Λοκαύτωμα σκέφτεται το δηλείο και θα δείτε ότι έτσι ε, 60-70 ε, ε, χρόνια μετά ε, τις συνέπειες κάποιων τέτοιων λύσεων και επιλογών πληρώνουμε λύσεις και επιλογές που άφησαν τη λογική κατά μέρο και επιχείρησαν με τη βία να επιβάλλουν κάποια πράγματα τέλος πάντων αρκετά στις σκούρας, εδώ τελειώνει το σημερινό εξλίμπρις σας ευχαριστώ όλους για την υπομονή σας για την ακρόασή σας να θα δώσουμε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα θα κλείσουμε με το συνθέτη που αρχίσαμε ε, από την ταινία μπλε πάλι ένα λίγο διδακτικό, πιο αισιόδοξο αν θέλετε τραγούδι, το τελευταίο τραγούδι, το τραγούδι για την ενοποίηση της Ευρώπης από την ταινία ε, τρία χρώματα μπλε του κισλοφσκι Καλό βράδυ και καλή, α πολύ καλύτερη βομάδα να.